Κεφάλον Ιωταβίτα, σελίδα 527, στίχη 1 ως 19, μαρτύριον του Ιακώβου, φυλάξης του Πέτρου και απελευθέρωση αυτού διαθαύματος. 1. Κατ' εκείνον δε των καιρών, ο βασιλεύς Ηρώδης Αγρήπας, ο Α, έγκονος του Μεγάλου Ιρόδου. έβαλε χέρι μερικού από τα μέλη τη Εκκλησίας για να τους κακοποίησει. 2. Εθανάτωσε δε διαμαχαίρας των Ιάκωβων, των αδελφών του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου. 3. Και όταν είδεν ότι και οι Προεστή και ο λαό των Ιουδαίων ευχαριστήθησαν για την ενέργειά του αυτήν, απεφάσισαν επιπροσθέτω να συλλάβει και τον Πέτρον, ήσαν δε τότε η μέρα τη Εορτή των Αζίμων. 4. Και αφού συνέλαβε τούτον, τον έκλεισαν ει φυλακή παραδόσε αυτόν ει τέσσερα τετράδα στρατιωτών δια τον φρουρούν, διότι ήθελε μετά την Εορτή του Πάσχα να τον ανεβάσει στο κριτήριο και να τον δικάσει επί παρουσία του λαού. 5. Έτσι λοιπόν ο Μέν Πέτρος εφρουρεί το μέσα στην φυλακήν. Υπό της Εκκλησίας όμως των Ιεροσολύμων έγινε το εξακολουθητικός υπέρ της διασώσεως αυτού μακρά και θερμή προσευχή προς τον Θεόν. 6. Όταν δε πρόκειτο η Ρόδης να τον προσαγάγει στο δικαστήριον κατά την προηγουμένη νύκτα της ημέρας εκείνης ο Πέτρος εκοιμά το ήσυχα εν μέσω δύο στρατιωτών δεμένος με δύο αλυσίδες και φρουρεί π 7. Και είδου, Άγγελο κυρίου ήρθε έξαφνα και φω έλαμψε εντό του δεματίου όπου εκυμάται ο, ο Πέτρο. Αφού δε ο Άγγελο εκτύπησε την πλευρά του Πέτρου, τον εξύπνησε και του είπε: Σήκω γρήγορα. Και αμέσω έπεσαν οι αλυσίδε από τα χέρια του. 8. Και είπεν ο Άγγελο προ αυτόν: Ζώσε το υποκαμισόν σου και δέσε στα πόδια σου τα πέδιλα σου. Και ο Πέτρο αμέσω έκαμε όπω διετάχθη. Και λέγει σε αυτόν ο Άγγελο. Φόρσε το εξωτερικό σου ρούχο και ακολούθησέ με. 9. Και ο Πέτρο, αφού βγήκε από το δωμάτιον, η κολούθη των Άγγελων και δεν είχε αντιληφθεί ακόμη ότι είναι πραγματικόν αυτό που έγινε το από τον Θεό διαμέσου του Αγγέλου. Ενόμιζε δε ότι βλέπει τον ύπνο του κάποιον οπτασίαν. 10. Αφού δε πέρασαν τον πρώτων και των δεύτερων φρουρών, ήλθονε στην σιδηράν εξόπορταν που οδήγη αμέσω στην πόλη. Και η πόρτα αυτή του συνήχθη μόνη της και αφού ευγήκαν επέρασαν μαζί μίαν στενοπών και αμέσω έφυγε από τον Πέτρον ο άγγελος. 11. Και τότε ο Πέτρος συνήλθε από την κατάσταση της εκπλήξεως και της εκστάσεως ένεκα τη οποίας ενόμιζεν ότι έβλεπε νόραμα και είπε Τώρα καταλαβαίνω ότι πραγματικώ απέστειλεν ο κύριο των Άγγελόν του και με ελευθέρωσαν από την κακοποιόν χείρα του Ιρόδου καθώ και από κάθε κακό που επερίμεναν ο λαό των Ιουδαίων να γίνει σε με. Δώδεκα. Και αφού αντιλήφθη που ήρθε και σκέφτη τι έπρεπε να κάνει, ήλθαν στο σπίτι τη Μαρίας, τη Μητρό του Ιωάννου που επωνομάζει το Μάρκο, όπου ήσαν μαζευμένοι αρκετοί και προσύχοντο υπέρ αυτού. 13. Όταν δε ο Πέτρος εκτύπησε την εξώπορτα του προαυλίου, επλησίασε μια νιαρά επιρέτρια που ελέγεται ο Ρόδη, για να ερωτήσει και τῖς της που θα εδίδετο να ακούσει ποιος ήτο. 14. Και επειδή ανεγνώρισε την φωνή του Πέτρου από την μεγάλη της χαράν, δεν ίνιξε την εξώπορτα, αλλά έτρεξε μέσα και ανήκειλαν ότι έξω από την αυλόθυραν στέκεται ο Πέτρος. 15. Αυτοί όμως της είπαν, Είσαι τρελή και δεν εξεύρει τι λέγει. Εκείνοι όμω αβεβαίωναν επιμόνου ότι ούτω είχε το πράγμα. Αλλά εκείνοι πρώτη επιμονή τη μικρά υπηρετρία, είπανε στο τέλο. Δεν είναι ο Πέτρο, αλλά είναι ο Άγγελό του. 16. Ο Πέτρο όμω εντωμεταξύ εκτύπα επιμόνω την θύραν. Και όταν ίνιξαν, τον είδαν και κυριεύθησαν από θαυμασμό και έκστασιν. 17. Αυτός δε, αφού με το χέρι του τους έκαμε σημείο να σιωπήσουν, ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί στους γείτονας, τους διηγήθη πόσο ο Κύριος για το αγγέλο του τον έβγαλε από την φυλακή. Είπε δε, αναγγείλατε εις τον Ιάκωβον και εις τους αδελφούς αυτά που σας διηγήθην. Και αφού ευγήκεν από το σπίτι και από την πόλη των Ιεροσολύμων, επήγαινε σε άλλο μέρος. 18. Όταν δε εξημέρωσεν έγινε όχι λίγη ταραχή μεταξύ των στρατιωτών οι οποίοι ζήτουν να ανακαλύψουν τι άραγε να έγινε ο Πέτρος. 19. Εν το μεταξύ δε ο Ηρώδης τον εζήτησεν αλλά δεν τον έβρε και αφού υπέβαλεν εις ανάκριση τους φρουρούς οι οποίοι τον εφύλατων διέταξε να τους πάρουν από εμπρό του και να τους μεταφέρουν στον τόπο της θανατικής των εκτελέσεως και μετά τούτο κατέβει από την Ιουδαίαν στην Κεσάριαν και παρέμενε εκεί.